Στοίχη 10-13. Προτροπή προς ταραλέον αγώνα. 10. Η προτροπή δε που μένει να σας κάμω αδελφοί μου είναι ενισχύεστε με την δύναμη που δίδει η μετά κοινωνία σας και που πηγάζει από την κρατεά νησχύν του. 11. Ενδυθείτε ολόκληρο των οπλισμών με τον οποίο ο Θεός οπλίζει τους στρατιώτας του για να δίναστε να αντιστέκεστε στα πανούργα τεχνάσματα του διαβόλου. 12. Διότι πραγματικώς δεν έχουμε να παλέσουμε προς αντιπάλους ομοίους μας, με αίμα και σάρκα σαν την ειδική μας. Αλλιπάλι και ο πόλεμός μας είναι προς τα σαρχάς, προς τα εξουσία, προς τα διαβολικά αυτά τάγματα, προς τους κοσμοκράτορες που άρχουν επί του πλήθου των ανθρώπων το βυθισμένον ιστοιθικό σκότος το οποίο επικρατεί στον αιώνα τούτον». Καλούμεθα να παλέσουμε προ τα πνευματικά όντα, τα οποία είναι γεμάτα πονηρία και τα οποία κατοικούν στου ορίζοντα που είναι πάνω από τον αέρα. 13. Διότι λοιπόν ο αγών είναι φοβερό, δι' αυτό πάρετε επάνω σα την πανοπλία που δίδει ο Θεό, δι' να, να αντισταθείτε κατά την ημέραν που ο πειρασμό σα προσβάλλει με δύναμη, και αφού εκτελέσετε επακριβώ όλα τα καθήκοντά σα, να σταθείτε στην θέση σα και να την κρατήσετε καλά.